το διάλογο κι αν δεν αφήνεται τίποτα εκλιμένια. Συγχαρητήρια. <Σιχάρικη> Για τη θεατρική παράσταση χθεσινή ήταν ο Μητσοτάκι θέατρο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Όντω, τόσο καλό. Πολύ καλό. Βέβαια, δεν θα βγει πρωθυπουργό. Ο, ο άλλο έχει τυχεία. Ο Τσίπρα τώρα αυτό είναι. Έλεγε αστεία, μόνο και γέλαγε. Θα χαζούλη. Περίμενε, τι νόησε να βγει πρωθυπουργό, ποιο θα βγει. Ε, θα, συνεχίσει. θα συνεχίσει ο Τσίπρα. Όντω. Άντερε, περίμεν τρίτη φορά ε, αριστερά, αριστερά. επιτέλου. Να ζήσει και αυτό ο τόπο. Εντάξει, μίλαγε τόσο όσο έλεγε ότι ήταν πρωθυπουργό τόσα χρόνια. Η νέα... Δημοκρατία λέει κυβερνούσε τον τόπο μέχρι λέει, που κράτησε και το, το ευρώ. Και τη δραχμή λέει το χρωστάμε στη μια δημοκρατία που έχουμε ευρώ. Το ξέρει. Τι είναι αυτό, χρέο ή πίστοση. Δηλαδή το θέλω, χρωστάμε ή του το... Το... το πιστώνουμε. Κάτι γμπερδέψει. Τέλο πάντων. Τσίπρα, εγώ εγώ κατατάω ότι θα ξαναβγεί ο Τσίπρα, να ξαναβγεί. Μακάρι και να μου το θυμηθεί. Αυτή τη φορά θα είναι πιο αριστερή. Πιο. Δηλαδή το είχαν τερματίσει, θα πάει κι άλλο όμω. Πιο ριζοσπάστε, θα γίνει κόλαση. Εγώ βλέπω στο τέλο τη επόμενη τετραετία του Τσίπρα κομμουνισμό. Το λιγότερο. Τεράσαμε τον σοσιαλισμό, έτσι, τέλο. Τον τερματίσαμε. Το σοσιαλισμό έκανε τώρα αυτά τα 4 χρόνια. Α, δεν το είχα καταλάβει. Δηλαδή, το, το τελευταίο οκτάμινο εκτό μνημονίου θα κάνει τα πρώτα δύο σοσιαλισμό τη Νέα Θετραετία και προοδευτικά θα φέρει τον κομμουνισμό. Έτσι πάει. Καλά, hallow. Το μόνο έργο που θυμάμαι από τον Τζίπρα, πάντω, είναι που έβγαλε τα κάγκελα από τη Βουλή. Το είπε και το έκανε. Εκεί ψάρωσα. Αυτό το έκανε. Αυτό το έκανε το... Δεν αργεί η ώρα που θα τα βέβαια. Μου. Κύριε Βυζδέκη, τι γίνεται, Ευχαριστώ που υπάρχει στη ζωή μου. Ε, εντάξει, ε, όλοι ναι. να ήταν σαν και σένα, άλλοι πέντε να να το λέγανε, Δεν το δέχεται ο κόσμο. Δηλαδή, ε, μου χρωστάτε. Άπειρε ενέσει ισοδεξία μου το σε χθέ στον κακάβιν. Ήσουν εκεί. Ήμουνα πάνω σε αυτού που σε τυφλώνανε. Τα φώτα? Η, η ζωή ήταν για στον Ναι. Σοβαρά και δεν είδα να σου πω καταπιερήκια το ζήπρα μου πει ε, τι είπατε, να με φτιάξει. Μη... Μα ήσουν στον καγκάρι και δεν ήρθε να μου μιλήσει. Ήμουν απάνω σε αυτού που σε τυφλώνε. Ε, μετά. Μετά υποκλίθηκε και έφυγε, δε. Ναι, σωστό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που χθε πήρε στον καγκάρι. Ήσουν εκεί. Πώ για μένα να ξέρει ότι σαν έδιπλη. Γιατί. Ήρθε μπροστά μου και κάτσε τη ζωή του, γι' αυτό. Με τη ζωή να ν' αντάμα. Από πίσω ήμουν. Να τα. Και έβλεπε πίσω τη ζωή, υψηλή Α. Όχι εσένα όμω! Ωχ, oh, μάλιστα, κατάλαβα. Μερακλή, μου αρέσει. Έλα, για! Μια οικονομία εθνική φτιάχνει 28 μήνε. 28 μήνε όχι, αλλά έχουν χτιστεί οι βάσει από το 2015. Βάσει έχουν, δεν Πού δεν έκανε βάσει. Ε, τώρα τώρα δεν το... μπούμε σε κουβέντα παραπάνω. Α... Κρατήστε αυτό που λέω. Εκλογέ έρχονται κωδικοποιημένα μηνύματα. Πετάμε με τσιτάτα και αν περάσουνε. Δεν πέρασε, καλώ, πάμε παρακάτω. Δεν Δεν μπορούμε να αποδείξουμε αυτό που λέει. Εμεί το έχουμε, υπήρξε ποτέ η χρονομικό χώρο μας στην Ελλάδα και έχουμε πει και θα γίνει. Να μπορείτε τι θα δείξει. Νομίζω ότι μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί μπορείτε να αποδείξει ότι μπορεί. Τέλος αρεμός. Μάλιστα, εξαιρετικό. Νόημα δεν βγήκε. Να και... είστε καλά. Εντάξει, ποτέ δεν θα κάνουμε το να ψηφίσουμε Ναι, γιατί. Μα τι μαλάγε είμαστε όλοι οι ρε. Εμεί 600 την Δεν είναι για του αυτό είναι για την Ευρώπη που το κάνουμε, για το μέλλον μα. Α, για το μέλλον μα. Θα πάμε σαν στα εκλογικά κέντρα να ψηφίσουμε του λαβαζίδε μα. Τόσο μα***** Ενώ βουλευτικέ είναι οκ. Ναι, εκεί ναι, εκεί είναι. Το Αγγλικά, ε. Αυτό ναι. ναι λίμα... Αγγλικά να ξέρει το παιδί. Ναι. Με ένα lower πρωθυπουργός. Να μας. Ε, ναι. καλή σας μέρα. Ε, γεια σας. Παίρνω στο RLF. Ναι, ναι, ο ίδιος. Α, κοιτάξτε, εγώ ακούω σα κάποιος το πρωί που έδινε ένα αρθιμό για τις ε, τεχνολογίες, κάτι σεμινάρια, για ηλικιωμένους. Εσείς ναι. είστε ηλικιωμένοι, θέλετε σεμινάρια τεχνολογίας βέβαια, ε βέβαια! Πόσο χρονών είστε? Εγώ! Όνω 63! Καλά είναι! Τι θέλετε να μάθετε α πούμε? Καλά είναι! Λοιπόν, δεν έχω ιδέα από τα ίντερνετ, τα παιδιά κάνουν τα δικά του που να μου δείξουν. Εσεί θέλετε ε, να ε, δείτε ε, τσόντες? Πριν φύγω για επάνω, να τα ξέρω εδώ κάτω, θα πάνε ημερωμένη επάνω. Επάνω τον λέμε? Ε, πάνω, τα επάνω, τα το τι επάνω. Εκεί δεν έχει wifi. Ε, θα τα έχει, εκεί μόνο θα είναι και τελευ <laughs> <SoundCloud. Είναι καδετίαση laughs> <σύννεφο. laughs> Ναι. <laughs> Είμαι και λίγο κρυωμένη, συγγνώμη κιόλας. Το όνομά σας? Τζένι Μπότσι. Πώς, πώς? Τζένι Μπότσι. Γιάννη Μπότσι. Κι αυτό. Bochy's, μάλιστα, γιου*** <laughs> εγώ δεν λέει τίποτε, βέβαια, oh, τίποτα βέβαια. Όχι τίποτα βέβαια πραγματικά. <laughs> Εσείς είναι. το θέλετε αυτό για γιουπορνε, γιουτζίζ <laughs> και τέτοια. Έχω Θέλω πώ λειτουργούμε ένα ίντερνετ, πώ κάνουμε ένα επικοινωνό. Σίντερ πώς... όμω έχει και οι Όχι τέτοια πράγματα παιδάκι. Όχι, έχει επαγγελματικέ, όχι μόνο τεχνικέ που είναι παρελτέ. Όχι, δεν είμαι σε αυτήν την κατηγορία ποτέ. Το Τσότα. Όμω άρεσε να είμαι με τον άνθρωπο μου την πρωταγωνίστρια. Μπορείτε να δείτε και τον άνθρωπο σα μέσα. Ναι, όχι θε μόνο σε κατηγορίε άλλε. Μπορείτε να ανεβείτε κείμε στο ίντερνετ μαζί με τον άνθρωπο σα, σε τσότα. Όχι, δεν έχουμε τέτοιε υποτιμήσει. Όχι για σάλτ, για τον κόσμο θα το κάνετε. Λίγο αλκύσετε για... δεν είστε. Τέλο πάντων.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 Δηλαδή πώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά είναι e-vote. E-vote που λέμε. <ΣΣΣΣΣ> Ωραία, τι θα θέλετε να ψεφίσετε εσεί να σα δώσω τον άλλο πρόγραμμα μα είναι. Ναι, εγώ γενικώ θέλω εγώ είμαι στην περιοχή Χαϊδαρίου. Καλάι. Εμείς... Χαϊδέρι τώρα, τι, τι βγάζει το Χαϊδρι. Εμεί έχουμε τώρα το σελέκο. Έχετε τον κομμουνιστή τώρα. Ναι, δεν κάνουμε τώρα και... δουλειά έτσι. Αλλά άκουσαμε. Εγώ ναι. μέσα στο χώρο τον εσύ δεν Στο λογιστή κατά λοιπόν. μέσα στα πράγματα είμαι, μην νομίζει. Ωραία, ε, και για το ψηφίσουμε. Ο άνθρωπο και αυτό είπαμε, σε ένα χώρο, καθένα, ο Δύμαρχο είναι άλλο πράγμα. Κι άλλο ο πρωθυπουργό. Έτσι. Καλά δεν κάζο. Λοιπόν, λοιπόν, σα δίνω τώρα να μάθετε το ίδιεν τα ΣΟΣ. Λοιπόν, μισό λετάκι. Ο oh, Πεστορίς. Ναι. Η Μπάμπο. Έλα Μαρίν <laughs> Λοιπόν, θέλω να σου πω πολλά φιλιά σε σένα και στον Σήμιο θα σας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 Από μου είδαμε χθε και σε είδαμε, ε, ήσουνε, ήσουνε πιο απέναντι από κάθε άλλη φορά Από κάθε άλλη φορά. Ναι, μου Και λίγα λες Λοιπόν, όχι, θα σου πω το. Θα σου πω το κρύβο, όπω το, το σκέφτομαι εγώ. Ο λόγο λοιπόν είναι τελείω υπεύθυνο, ξεκάθαρο και τίμιο πολύ. Είσαι η πιο προσγειωμένη φίρμα που ξέρω. Και πιστεύω ότι θα παραμείνει έτσι γι' αυτό και έχει ουσία να στηρίζουμε ό,τι κάνει. και το φινάλι του Ζαρελίκου με την κροφιά. μου πάρα πολύ. Ράζω, Πού ήσουν, Μαρή, Που είσαι Ξέρει, κάτι που τα καταλαβαίνει όλα. Ο λόγο σου μπαμπούσκα, όχι το Μητσονταϊκή Μπαμπούσκα, οι άλλοι που δεν έχει τέλο. Που φορούσε ένα Σιέλε, ένα Ναι, μου ωραία, ναι. Καλά. Πώ πώς το παίζε με αυτά τα γαϊά, αλήθεια. Τώρα να ερωτιώ, τυρκουάζει, καλά σε κατάλαβα. <laughs> <laughs> σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έψαχνα μετά να με σαμπρό, λίγο, αλλά δεν ξέρανε καν πού είσαι. Α, yeah, μου τα δει. Φοβερό, φοβερό, μπράβο, μπράβο. Και από φωνή και χαμηλέ σου και όλα, δηλαδή. Σούπε, σούπε. Τι λε μου Φράσι. να δει.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 Άρα ότι τον Πολάκη, εγώ τον επάνω με χίλια. Αλλή Είναι της σου, τα μια χαρά, γιατί να μην για τον πα. Α, ναι, ναι, σωστά. Μην πούμε για την αισθητική, Ας πούμε για το έργο Πολάκη που σε έχει συγκινήσει. Το έργο Πολάκη. Ότι σε κέρδισε ο... το έργο Πολάκη. Πάμε στο το έργο, έργο Πολάκη. Πολάκη βάλε, βάλε την Παρασκευή αυτά που είπε έξω από τα χανιά. Αυτά που είπε στου δημοσιογράφου. Το το Σάββατο βάλε και στο έργο να βάλω, να, βάλω πολλάκι, να στην ναι, κουμπή, ναι, να πας πας καλά και υπάρχει δίπλα του και παντού, είναι για να θυμόμαστε από που προήλθε ο άνθρωπος, την εξέλιξη.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 Σήκαν υψηλέ αποζημιώσεις και του τα πήραν πίσω. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Ακόμα και αυτούς που τον υπηρετούν, τους φουλάει. Και να δούνε τώρα οι τραπεζικοί υπάλληλοι που μπαίνουν μηχανήματα στις τράπεζες, πώς θα χάνουν όλη τη δουλειά τους. Συγχαρητήρια, του θύμου αυτά που λέει για τα παιδάκια που είναι από του μετανάστε. Τι έχει πάθει, σιγά-σιγά να... σε βλέπει όπω ένα να εμπορνίζει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, άσε, μα δεν είναι πω το όνειρο, άσε με παιδί μου. Ήδη <laughs> πικραμμένο, <laughs> κατάλαβα. Τι άκουσε, ναι. Έναν ένα... ένα καθηγητή από τη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο να λέει ότι εντάξει τα καταδικάζει όλα αυτά, αλλά είναι και η δημοκρατία να λέει ο καθένα ότι λέει. Αυτό κατεβαίνει για, τη... για την Αθήνα βάλει για βουλευτή Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο, έχω να πω ότι οι εφοπλιστέ θα γυρίσουν τα βαπόρια του και τότε να δούμε οι φασίσει. Θα λένε, θα τα σημαία. Θα το ξέρουν αυτό, Και τρίτο, να ξέρει, τα παιδιά τα δικά μας που έχουν το στην Ευρώπη, να σωρώ, άτομα, Τα παιδιά τους φαίνε, να τα με φαύρια, να τους κάνουν τα και το ένα και το άλλο, τα, το τους. Αυτό να πω, στο yeah. που είπε ότι ο Κουίκ πήγε στο σπίτι του Πελογιάννη. Το αποκλεί. Έλεο δηλαδή, μα έτχουν τα μαλλιά τα, τα, τα μα. Τι άλλο θα, θα θα λερώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ό,τι μα, μπορούν, θα... δεν κατάλαβα. Άκουλη, δεν κατάλαβε. Ό,τι μπορούν. Αριστερά, έχουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Η βρώμικη, η κατουρημένη, η πάνα, η χεσμένη, από τη στιγμή που θα τη βγάλει από το μωρό μέχρι να την τουαλέτα, θα λερώσει τα πάντα στο διάβα Θα στάζει, κάτι. Αυτή είναι η κατάσταση. Ε, αν τα σκατά τα μεταφέρει, θα λερώσουν. Ό,τι βρούνε στο διάβα του. τώρα το κουφό το άκουσε. Αφού δεν άκουσε αυτό το ούγκανο, το φασίστα που είπε ότι πρέπει το Κουκουέ, να πληρώσει αποζημιώσεις. Α, έτσι είπε. Α, ναι, το ακούω έξω στον και λέω, έλεος δηλαδή, αυτοί το μόνο που θα ζητάγανε από τους Γερμανούς να τους φέρουν πίσω ήταν οι κουκούλες τους. Ναι, γιατί δεν έχουν νομίσει εφεδρικές.